ακρίβεια νομίζω έχει το θέμα ε, μια, ένα μέγεθο παραπάνω από το φυσιολογικό ναι μεν υπάρχει αλλά αφού ψωνίζουν οι Έλληνες και ακριβά να είναι θα τα ψωνίσουν επομένως ένας μύθος είναι περισσότερο παρά η πραγματικότητα μένει υπάρχει αλλά αφού ψωνίζουν οι Έλληνες και ακριβά να είναι θα τα ψωνίσουν επομένως ένας μύθος είναι περισσότερο, παρά η πραγματικότητα. Εντάξει πάντως άμα ήταν τόσο μεγάλη ακρίβεια και ο κόσμος πείναγε θα έβγαινε στους δρόμους με τις κατσαρόλες Ενέχτε βγει στους δρόμους με τις κατσαρόλες βγαίνετε με άλλα αξεσουάρ και να ο κύριος εδώ ο συμπολίτης μας από την Καλαμάτα έβγαλε το συμπέρασμα ότι υπάρχει μάλλον κάτι κά Αλλά αφού ψωνίζουμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Πολύ απλό. Γιατί αν υπήρχε ακρίβεια, δεν θα ψωνίζαμε. Πολύ απλά στο μυαλό του, εγκέφαλο δεν υπάρχει. Είναι μια μικρή. Δύ δύο σημεία που ενώνομενα φτιάχνουν μια ευθεία. Η οποία ευθεία λέει αυτό. Ψωνίζω, άρα δεν υπάρχει ακρίβεια. Βεβαίω η ακρίβεια διαπιστώνεται όταν ψωνίσει. Αλλά τώρα που να το εξηγήσει δεν έχει κανένα απολύτω νόημα. Φεύγουμε την καλαμάτα και την πολύ λογική αυτή άποψη που μα διατύπωσε και ότι είναι μύθος η ακρίβεια και πάμε πάνω στον Εύρο πρωτεύουσα του νομού είναι η Αλεξανδρούπολη εκεί θα συναντήσουμε μία κυρία ξεκινάμε με το θέμα της ακρίβειας και με προτάσεις, απόψει συμπολιτών μας που βλέπουν αλλιώ τα πράγματα και δεν είναι ένα δύο μπορεί και να είναι η πλειοψηφία αυτή που τα βλέπουν αλλιώ, όχι σαν αυτά που λέει η κυρία η οποία μας καλεί να έχουμε πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές στη λαϊκή αγορά Ε, σε μερικά προϊόντα μπορεί αλλά γενικώ στη διατροφή εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα προτιμώ να παίρνω λιγότερο για να κερδίζει και αυτός που ε, καταβάλει τόση προσπάθεια τόσο κόπο τρώει και τόση αγωνία με, το, με τις αλλαγές που γίνονται στη φύση που εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ παθαίνω σοκ Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία γιατί καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον κόπο τους που πηγαίνουν από το πρωί εκεί από τις έξι ώρα και φεύγουν... Τη 2-3 ώρα, ώστε να τα στήσουν εκείνα και να στέκονται όρθιοι. Όχι, παιδιά, αυτά δεν πληρώνονται. Εγώ δίνω παραπάνω. Εγώ δίνω παραπάνω. Eu já tava Hoje, Με κυνηγούσαν στην αρχή να μου δώσουν προϊόντα επιπλέον, τα αρνιόμουν. Και του είπα ότι αν μου το κάνετε, αυτό δεν θα ξαναέρθω να ψωνίσω. Και του αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Και του αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ. Και του αφήνω και ένα και δύο, και μερικέ φορέ και τρία. Μπράβο! Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Καλά όλοι. Πα, πάμε στην ελεϊκή αγορά, πάμε στο σούπερ μάρκετ, 8 ευρώ το κοτόπουλο είναι ντροπή. 24 αφήνω εγώ. Τρει φορέ πάνω, όπω κάνει η κυρία. Πάει να πάρει ένα κιλό ο Μίλαν, τη λένε ένα ευρώ και ντρέπεται. Δεν θέλει να δώσει ένα ευρώ. Τι είναι το ένα ευρώ κάτω, το βρίσκει, δεν σκύβει, δεν το πάρει το προσπερνά, το σκουντά, το κλωτσάς, να πέσει τον υπόνομο. Οπότε εδώ η κυρία, την ακούσατε, την Αλεξανδρούπολη, θα πάει να πάρει μοσχάρι που έχει 12 ευρώ το κιλό περίπου, θα δώσει 36, 3 φορές πάνω όπως και τα μήλα. Γιατί τώρα δεν είναι να δίνεις 12 ευρώ, είναι ντροπή όλο αυτό για να, έχουμε καλά, να τα έχουμε καλά, με τη συνείδησή μας όπως η ίδια μας εκμυστηρεύτηκε Επί Μητσοτάκη γίνονται όλα αυτά και είμαι σίγουρος ψηφίζει Μητσοτάκη και αυτή και ο άλλος κάτω στην Καλαμάτα όπως Μητσοτάκη πάλι από την Αλεξανδρόπολη ψήφιζε μια άλλη παλιά φίλη μας Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης αρκεί με λίγη υπομονή να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και λίγο μέτρο ε, έχω να πω σε όλε μα τι νοικοκαιρές γιατί ξεφύγαμε από το κανονικό κάθε Άλλη φορά οι μάνε μα ανάβανε έξω φωτιέ και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια, δεν κάνουν οικονομία πουθενά. <στονίτρια> Τι να μα κάνει ο Μητσοτάκη, πόσα να μα δώσει κι αυτό. <στονίτρια> Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριο Μητσοτάκη, αρκεί με λίγη υπομονή. meu gastaram meu dinheiro. pra casa vomitei no Σε μερικά Προϊόντα μπορεί, αλλά γενικώς τη διατροφή εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Πάρτα να τα χρωστάω ηλίθεια! Έτσι λοιπόν, εδώ είναι κοσμοθεωρία ολόκληρη. Αυτή ακροάται η τελευταία από την Αλεξανδρόπολη και οι δύο από την Αλεξανδρόπολη. Η μία που ντρέπεται και άλλη που μας ζητάει να κάνουμε υπομονή. Γιατί τι άλλο να κάνει ο Μητσοτάκης, αυτή είναι η παλιότερη ακροάτρια. Δεν είναι τυχαίο θέλω να πω, έχουμε και κανένα δυο ακόμα από την Αλεξανδρούπολη, άρα κάτι γίνεται πάνω εκεί στα σύνορα. Έχουν άλλη κοσμοθεωρία, άλλη κοσμοαντίληψη βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Η Μημία λέει ότι παλιά οι μανάδες μας μαγείρευαν στη φωτιά με τα καζάνια. Ενώ τώρα έχουμε και τα ρεύματα και τι κεραμικές και τι άλλε αιστείε. Οπότε περνάμε καλά, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ο άλλο στην καλά μεταλλεία, αφού ψωνίζεται, δεν υπάρχει ακρίβεια. Και οι άλλοι της φαίνονται λίγα αυτά που δίνει στα σούπερ μάρκετ και στι λαϊκές Οπότε δίνει, αφήνει παραπάνω, τρει φορέ παραπάνω, για να τα έχει καλά με τη συνείδησή τη, γιατί ντρέπεται να πληρώσει τόσο φτηνά που είναι τα πράγματα στην Ελλάδα του Κυριάκου, Μιτσοτάκι, Αυτά τα λένε πολίτε. Έρχεται όμω και ο Υπουργό, ο Βορύδη, ο οποίο κάθε μέρα έχει εργολαβία, βγαίνει στα μέσα ενημέρωση με βαριστη, βαριστημένο πια τρόπο βαριέται, φαίνεται έχει χάσει πολύ από τον ρυθμό του από την ορμή που είχε κάποτε μεγαλώνει και αυτός παρόλα αυτά λέει ωραία αυξήθηκαν μισθοί ωραία, συμφωνούμε σε αυτό, δεν έχουμε διαφωνία όχι, σε τι όμως έχουμε διαφωνία γιατί εσείς τι μου απαντήσατε προηγουμένως αυτό το επιχείρημα, ναι αλλά τον έφαγε ακρίβεια αυτό, αυτό, αυτό είπατε, Έτσι δεν είναι Ακριβώς. και σα απαντώ Μα όταν αυξάνεται 30% και ο πληθωρισμό σορευμένο είναι 17%, δεν μπορεί να τον έφαγε ακρίβεια. Άρα λοιπόν δηλαδή. κάτι έμεινε. Κάτι έφαγε ακρίβεια και κάτι έμεινε. Λεπτάκι. Έχει μείνει ένα 13%. Σύμφωνα με αυτά τα μαθηματικά, τα μπακαλίστικα που κάνανε σήμερα το πρωί εκεί στο Μεγκό Βορρήδη δηλαδή. Προσπαθεί η Βούλγαρη να τον ρωτήσει, αν δεν βγαίνει άκρη. Οπότε το μισθό δεν τον έχει φάει ακρίβεια. Έχει μείνει κάτι. Με αυτό το κάτι μπορούμε να πληρώνουμε τρει φορέ πάνω τα πράγματα, τα προϊόντα, τα κρέατα, τι φέτε. Η φέτα έχει 13 ευρώ μέσω όρου. Μπορείτε να αφήσετε τρει φορέ παραπάνω, γιατί είναι ντροπιαστικό να πληρώσει φέτα 13 ευρώ το κιλό. Εκτό να πάρει το Μητσοτάκι που έχει 6 ευρώ, που είναι το μισό κιλό, αλλά δεν το είπε στη Βουλή. Οπότε 3139, 3,6,18, τριπλάσια θα τα πληρώνουμε γιατί είμαστε λάρτ, γιατί μπορούμε, γιατί ντρεπόμαστε με τη φτύνια που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Οκτιμπιωτική, την άλλη. Στην ΑΕΚ, ποιο άλλο πάει, ο πρέσβη, ο Αμερικανό, ο οποίο είναι και Έλληνας, Ελληνόπουλο, ο τρώω τα φαϊτά, που μου δώσετε ω. Σε κόψει ζάχαρη uh, και εγώ, που μου Α, που μου δώσετε ω. Α, που μου δώσετε ω. Α, που μου δώσετε ω. Α, που μου δώσετε ω. Um, you know, να, να Μαζί με την κυρία που ακούσαμε πριν και ο πρέσβος μας, ο Τσούνης, πάει ο ίδιος στη Λαϊκή και ψωνίζει. Ε, φαντάζομαι και αυτός τρεις φορές πάνω πληρώνει, και αυτός φαντάζομαι και περισσότερα λεφτά και δολάρια στα χέρια του. Αυτός κι αν θα αντρέπεται να πληρώσει τόσο φτηνά που είναι τα αγαθά. Στη λαϊκή όταν έχει κόσμο, υπάρχει μια τριβή Δεν είναι, Ακούμπαν τα καρότσια, οι άνθρωποι, οι μαγαζάτορες, τη μαγαζάτορες Οι μαναβιδες, η παραγωγή με τους πάγκους του, Όλο αυτό δημιουργεί μια τριβή Δεν είναι σαν την τριβή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Έχω τριατή θητεία, πιστεύω έχω την εντολή της βάσης ε, να προχωρήσω στις ριζικές αλλαγέ που χρειάζεται το κόμμα, τις οποίες ελλαγές είχαμε ανακοινώσει ότι θα εφαρμόζαμε ως πλαίσιο, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου μάλιστα, mm -hmm. δεν είναι δηλαδή έκπληξη αυτό, ε, και προφανώς όταν υπάρχουν αλλαγέ, υπάρχουν και τριβές. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Είναι απολύτω θεμητό. Αν δεν είναι θεμητό, τι ακριβώς είναι θεμητό Τι έχει γίνει τις τελευταίες ε, μέρες, δέκα μέρες α πιάσουμε το τελευταίο δεκαήμερο στο ΣΥΡΙΖΑ ε, Μπορεί να είναι δεκαπενθήμερο, διαγράψαν τον Πολάκη ε, Γιατί γελούσε, είχε συμπεριφερθεί πρεπός σε μια ε, κυρία συνεργάτιδα υπουργού στη Βουλή Αυτό μπορεί να γίνει και παραπάνω, μέσα στο μήνα. Εκεί κάπου πέσαν και τα κλάματα τη Λινού. Στην αρχή διαγράφει τον Πολάκη, ο Κασελάκης ε, ενώ έστεινε το γάμο. Έφτιαχνε το γάμο και, και τρεχάματα, γιατί γάμος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεύτερη φορά γάμο. Ενώ λοιπόν έκανε όλα αυτά, διαγράφει τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Μετά διαγράφει και τη Λινού. Γιατί ο Πολάκης που είχε φύγει διαγραμμένος έκανε κάτι καταγγελίε για τη Λινού. Πάει και η Λινού που έκλαιγε τσάπα και το κλάμα τη Λινού. Μετά τρώει το φάμελο. Έφαγε το φάμελο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο σοβαρού, ο ένα είναι ο φάμελο. Ο άλλο δεν υπάρχει, αλλά λέμε σχήμα λόγου. Τον έφαγε το φάμελο, τι να κάνει και βάλει τον παπά. Πολύ σημαντική μεταγραφή. Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Νίκο Παπά, άξιο τέλεχο. Καθαρό κτλ, κτλ. Μετά ο Πολάκης εν και του γάμου του Κασελάκη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ε, διατύπωσε κατηγορίε. Και επί προσωπικού στο Facebook, εκεί που γράφει κάθε βράδυ, μίλησε για επίδειξη πλούτου του Κασελάκη και μάλιστα μίλησε και για προσωπικέ επιλογέ ο Πολάκης για τον Κασελάκη. Και τι έκανε ο Κασελάκη, τον ξανά έφερε χθε ω απάντηση σε όλα αυτά στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα, χωρί να εξηγεί γιατί ακριβώ τον είχε διαγράψει και γιατί ακριβώ τον έφερε όλα αυτά τα ωραία σε αυτό το τσίρκο, σε αυτό το κόμμα τσίρκο που λέγεται ΣΥΡΖΑ. Βεβαίω βγαίνει ο Πολάκη και αντί να πει ευχαριστώ που με ξαναφέρατε το κάνει αλλιώς Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ είχα δηλώσει ότι ο λαός διαγράφει και κανεί άλλος σήμερα κάποιοι Προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο που έκαναν τότε, να με διαγράψουν χωρί καν καμία ενημέρωση, πιστεύοντας ότι ήταν μια ευκαιρία να ξεμπερδέψουν μαζί μου. Η επιστροφή μου στο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο δεν έφυγα ποτέ, η τυπική δηλαδή με τη νέα της επανένταξης στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν αλλάζει σε τίποτα την πολιτική εκτίμηση που έχω κάνει σε σχέση με το πρόβλημα το πολιτικό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό τα υπόλοιπα ότι έχω πει ισχύει και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά γύρω, στην κεντρική, δηλαδή. τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά στην κεντρική επιτροπή. Ναι. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με πανεδάσουν με μια ενημέρωση από τον Νίκο τον Παπά ένα ο λεπτό ο πριν. Διέκνευμα. Wodka, cerveja, lola, uma carteira de cigarro, duas carreiras de tudo Pada kikorfi, ani To ma Ο Πολάκη το ξαναπήρατε μέσα σε δέκα μέρες, μέσα σε μια εβδομάδα μέσα για να μην κάνει πρόθεση. Δεν, δεν ήταν, όχι όχι, δεν υπήρξε καμία ούτε παρασκηνιακή ούτε προσκηνιακή συνεννόηση. <Συκλή> Εξαίτησε μια ποινή, την οποία αποφάσισε σε προηγούμενη φάση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι καλώς επανήλθε ο Παύλος Πολάκης. Καλώ, δεν θα πει τίποτα. Είναι ο Νίκο Παπά σήμερα το πρωί. Τον ρώτησε ο Ιωδάννη Κασαπόπουλου στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και απάντησε έτσι ότι δεν, δεν έχει υπάρξει κανένα παρασκήνιο. Δεν υπάρχουν παρασκήνια άλλωστε όλα αυτά. Μέσα σε δέκα μέρε διώχνει κάποιον για απρεπή συμπεριφορά και τον ξαναφέρνει πίσω, επειδή έχουν μαλαβήσει άλλε δέκα απρεπή συμπεριφορέ στο μεσοδιάστημα. Πολλέ από αυτέ, οι περισσότερε από αυτέ και με μπιχτέ προ τον πρόεδρο του κόμματο, ο οποίο τον ξανάφερε. Ωραίο είναι όλο αυτό. Κανονικό μεντράνο. Βέβαια, το Μεντράνο έχει κανόνε, έχει αξιοπρέπεια, έχει και θέαμα. Εδώ, τι θέαμα να έχει. Και ο Νίκο Παπάς βγαίνει ω θυμητή, είναι και πρόεδρο τώρα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΖΑ. Ο Νίκο Παπάς είναι ο τύπο που, αν ήταν στον Τιτανικό, από την ώρα που προσέκουσε το πλοίο στο παγόβουνο, θα προσπαθούσε να κάνει τον καπετάνιο. Να πάρει τη θέση του καπετάνιο. Αυτό είναι ο Νίκο Παπάς αυτή τη αντιλήψεω. Αυτή την εικόνα μου δίνει εμένα τέλο πάντων. Μην τον αδικούμε και μίλησε για τους χαρακτηρισμούς, τους περίφημους χαρακτηρισμούς του Πολάκη και τι ακριβώς τον ενοχλεί. Ένα Παύλο Πολλάκη, έχω πει και σε άλλε δημόσιε τοποθετήσει μου, δεν κρύβομαι. Ένα Παύλο Πολλάκη, ο οποίο δεν χρησιμοποιεί χαρακτηρισμού στι δημόσιε τοποθετήσει του, είναι ένα τέλεχο πάρα πολύ χρήσιμο και για την αριστερά και για τη χώρα, διότι έχει βγάλει στο φω τη δημοσιότητας πολλαπλέ υποθέσει διασπάθηση δημοσίου χρήματο. Και αδική τον εαυτό του και αδική και την παράταξη όταν διαθίζ, διανθίζει τι. Δημόσιε τοποθετήσει του με χαρακτηρισμού. Διότι και εσεί, δημοσιογράφοι, είστε και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα στέλεχο σημαίνουν κάνει μια ανάρτηση και η ανάρτηση ξεκινάει από χαρακτηρισμός, τα επικοινωνιακά φώτα πέφτουν στο χαρακτηρισμό και όχι στην ουσία που ακολουθεί. Δεν μα νοιάζει τι ακριβώ λέει ο χαρακτηρισμό, τι περιγράφει, ποιον βρίζει. Μα νοιάζει ότι τα επικοινωνιακά φώτα θα πέσουν πάνω στο χαρακτηρισμό. Αυτό είναι. Αυτή είναι η άποψη του νίκου Παπα. Αυτό τον ενοχλεί από τον. Πολλά και όχι τι σκέφτεται και η ουσία το περιεχόμενο αυτών που λέει αλλά ε, την ώρα που θα το πει ότι θα ε, εκτρέψει τη συζήτηση προς άλλα θέματα. Όλα έχουν μια εξήγηση, έχουμε δώσει πολλές εξήγησεις, δίνουμε καθημερινά με αυτό το θέμα που βλέπουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως η πιο σωστή εξήγηση είναι αυτή που έκανε ο Κώστας Λεφάκης. Ο κύριο Κασελάκης <Κασελά> που είναι κρυός είναι εκτεθειμένος <Κασελά> πιο εύκολα σε επιθετικές συμπεριφορέ τρίτων <Κασελάχη> Ωστόσο <Κασελά> ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει και αυτή τι ξέρετε υπάρχει η, ονοματή, η δυναμική του ονόματος σας το έχω πει και στο παρελθόν <Κασελά> όπως την έζησε το πασόκ με αυτό που έπαθε από 44 που κατέβηκε χαμηλά με το, το ΣΟΚ Mm -hmm. Η λέξη σοκ. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ Σε ξυρίζω ή σε αποκεφαλίζω ή σε κουρεύω. Ναι, αυτό είναι ο αστρολογικό χάρτη. Δεν μιλάει στην τύχη. Ο Κώστας Λεφάκης είναι γνωστό αστρολόγος και ερμηνεύει τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι κρυό ο Κασελάκη και έχουν κάποιε ευαλωτότητε οι κρύοι. Και να τα αποτελέσματα τώρα όλα αυτά που ζούμε οφείλονται αποκλειστικά και μόνο εκεί. Δεν ξέρω, Σπίριτζη, στη ζώδιο είναι γιατί βγήκε το πρωί να μιλήσει. Για τι κατηγορίε τον έχουν στη ράμπα απογείωση έχει πάει ο Σπίρτζη, αλλά δεν τολμάνε ούτε αυτό να τον απογειώσουν όπω θα προβλέπεται σε άλλε περιπτώσει. Και ο Σπίρτζη κάνει μια καταγγελία πολύ ενδιαφέρουσα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε δημοσίως να παρατηθεί ο Κασελάκη και ότι είναι εγκεμπελίσκο. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Μα δεν είναι ψέματα. Είναι... Άλλο ότι είναι ψέματα και αλήθεια. Άλλο ότι πιστεύετε εσείς. Αλλά το λέτε δημοσίω. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία που έχει γίνει δεν είναι γι' αυτό. Η καταγγελία που έχει γίνει. Είναι για την κριτική που έχω κάνει για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Είναι τραγικό, α πούμε, να πιστεύει κανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε καλά ε, και με επάρκεια στι ευρωεκλογέ. Και ότι πιστεύω και εκφράζομαι υπέρ τη ενιαία έκφραση και τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Έχει όμω αξία να δείτε και αυτού που έχουν κάνει την καταγγελία, δεν έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Διοντολογία. Ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Ο ένα έρχεται Ο ένα να είδε από Χρυσή Αυγή. Ναι, οι άλλοι δύο δεν είναι καν μέλη, λοιπόν. Τι είναι, αυτή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή λέμε... έστεραν την καταγγελία εναντίον σα. είναι. Σαν... στη Χρυσή Αυγή, μέλο τη Αυγή. Ήταν μέλο τη ήταν, ήταν, ήταν μέλος, ήταν μέλος χρυσή χρυσή χρυσή Αυγής. Αυγής. Αυγή Και είναι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πώ γίνεται. Καμία Έχουμε τόσα πολλά, πάρα πολλά. Αλλά την κάνει την Ότι μέλος της χρυσή Αυγής που τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Έκανε την, τις καταγγελίες για τον Σπίρτζη Και ενεργοποιήθηκαν τα πειθαρχικά και όλα τα υπόλοιπα Μία είδηση που προκύπτει επίσης από αυτό τον χώρο Της ριζοσπαστική αριστεράς Είναι ότι αλλάζει όνομα Ο Κασελάκης θα αλλάξει το όνομα Θα το πει συνασπισμός σύγχρονη αριστεράς CCR CCR έτσι προφέρεται Αυτό παίζει από το πρωί Συσιάρια δολοφόνους να πω και την εξυπνάδα μου Όλοι λένε από το πρωί κάτι Σισα, ναρκωτικά, έχουν υποθεί όλα άρια δολοφόνους λοιπόν ε, Αυτά τα κάνει ο Κασελάκης Ο Στέφανος Κασελάκης Θα είναι το όνομα ε, του νέου ε, άρα Έτσι θα όχι. με το ονομάσετε θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ Δεν ανταλλάξετε. αλλάξετε Όχι Ποτέ Όχι Εντάξει. Δεν το αλλάξω Ενώ είχε πει παλιά ότι δεν θα άλλαζε το όνομα, πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι συνεπή και δεν το έχει πει μόνο έτσι όπω το ακούσαμε εδώ. Το έχει πει και σε δεύτερη συνέντευξη το έχει τεκμηριώσει. Η τεράστια τιμή που έχω και η έμπνευση που έχω είναι ο κόσμο ο οποίο έχει περάσει από εξωρίε, από πολυτεχνείο. Έχει πάει ξύλο από την δεξιά. Ο οποίο είναι μαζί μου, ο οποίο με στηρίζει. Αντιστημικά άλλαξε τα όλα. Για μένα αυτό ο κόσμο είναι η έμπνευσή μου. Για αυτόν τον λόγο ποτέ δεν θα αλλάξουμε το όνομα ΣΥΡΙΖΑ Διότι είναι ένας φόρος τιμής που αποτιμούμε σε αυτούς τους ανθρώπους Άρα ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στο καταστατικό συνέδριο, ΣΥΡΙΖΑ θα βγει το κόμμα yeah. Είμαστε όλοι μας πρόοδες που γυρίζουν στον αέρα Σα λέω ξεκάθαρα, δεν θα κάνω πίσω Θα... Μίσω ο και δεν θα Νομίζω ότι δεν θέλει και κανείς Να σταματήσει τον ε, κασελάκι Από το να κάνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε το ΣΥΡΙΖΑ Μια πρόταση να κάνω και εγώ να συμβάλλω έτσι Στην ανανεωτική αριστερά Στη ρίζοσπαστική αριστερά Στη σύγχρονη αριστερά που θα γίνει τώρα CCR και στον το χώρο αυτό που μας ταλαιπωρεί, από το 2015 τουλάχιστον και μετά, επειδή τα γραφεία τους είναι στην Κουμουνδούρ, να γίνει μια τελετή κατεδάφιση Και το κτίριο έχετε δει κάτι, γκρεμίζουν κάτι γέφυρες που βάζουν κριτικά οργανωμένα, όχι στην τύχη, και πέφτει πολύ ωραία το κτίριο, βγάζει μια, μια σκόνη, αλλά όμω κατεδαφίζεται. Μια ωραία πρόταση είναι αυτό για να λήξει, έτσι κι έχει πεθάνει το κόμμα. Έχουν πεθάνει και αυτοί που το στήριζαν, και οι ιδέε και μέσα του έχουν απονευρωθεί και αποστεωθεί και νεκρωθεί. Όλοι αυτοί που το στήριζαν και μα λέγανε όσα μα λέγανε για το 15, για το Τζίπρα, για το αντισυστημικό κόμμα, το αντιμνημονιακό κόμμα και όλα τα υπόλοιπα. Και θα ήταν και μια ωραία λύση μέσα στην κατεδάφιση να μπουν και οι 20 τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κατεδαφιστούν μαζί με το κτίριο, για να τελειώνουμε μια και καλή με όλε αυτέ τι αυταπάτε. Ε, κουλαμάρες που ακόμη τώρα μας βασανίζουν Αλλά πριν γίνει αυτή η τελετή που εμείς εδώ πολύ πολυμετρεοπαθώς προτείνουμε Η σκόνη είναι ένα θέμα και στην ευρύτερη περιοχή ε, Πριν γίνει αυτή η τελετή να ακούσουμε πώς μετονομάζεται το κόμμα Και το όνομα του νέου κόμματος είναι CCR Πώς λέμε Σίση, την πριγκίπισσα Με R και όλα Y. Ψηφίστε CCR και τον Στέφανο, τον Σούπερ Σταρ, για αυξήσεις στα πουρμπουάρ, για γεμάτα ρεζερβουάρ, και πουτάνα όλα μέσα στα μπαρ. Με το CCR αλλάζουμε όλο το GR. Θα πάρει πρωτάθλημα η Λάρισα μέσα στο Αλκαζάρ. Θα γίνει εκπρόσωπος τύπου ο JR. Και θα σας πρίζει κάθε μέρα τα παπάρ. Προσφέρετε, προσφέρετε το, το όνομα, το CCR. Ε, είναι ιδανικό νομίζω, ταιριάζει, άντε, καλορίζικο, να πάνε όλα καλά. Είναι όλοι οι ιωνί τέλειοι, τέλει για την μεταλλαγή του κόμματος, τη μετάλλαξη, την αδοποβάφτιση. Μετά το γάμο έχουμε και βαφτίσια. Το ένα πίσω από τ' άλλο απανωτά, δεν τα χαιρόμαστε όμως όπως θα... Έπρεπε, έχουμε όμως και το Πασόκ Μας απασχολεί το Πασόκ από προχτές Να ακούσουμε τον αναλυτή Αστρολόγο Κώστα Λεφάκη. Στο Πασόκ τι θα γίνει τώρα γιατί το Πασόκ έχει τελειώσει. Στο Πασόκ είναι Παρθένο, 3 Σεπτεμβρίου. Ναι. Άρα. Ωραία. Ε, δεν είναι εύκολο να κερδίσει ο κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι εύκολο Ά, να α, κερδίσει ναι, ο, ο Ανδρουλάκη. γιατί έχει σελίνει το ζώδιο των διδήμων, είναι υδροχό. Προσωπικά ο Ανδρουλάκη έχει σελίνει το ζώδιο των προηγούμενη φορά. Ανδρουλάκη, είναι εδώ που ήταν μια πάλι αναμέτρηση δεν είχα πει ότι θα βγει ο κύριος Ανδρουλάκη. Ναι, Αυτή τη φορά έχει δυσκολία και είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε αντικσοότητες και δεν το βοηθάει και ο παραγόντες της Και ποιον θήκης. βλέπετε να ηγείτε του Πασόκης. Εγώ δεν βλέπω να βγει γυναίκα, περισσότερο βλέπω να βγει άνδρας. Δούκας Γερουλάνος. Ε, αυτοί οι δύο είναι πιο δυνατοί και ο κύριος Γερουλάνος είναι δίδυμο του 1966. τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι και ανθεκτικός αλλά έχει και δυσκολίες σε σχέση με τον κύριο Δούκα. Που πας βραδρουλάκι, είσαι υδροχός και έχεις τη σελήνη, δεν γίνεται ενώ ο άλλος που είναι δίδυμος τι είπε, ο ανθεκτικός θα τα καταφέρει τα λέει ο Λεφάκης, τα περιγράφει, θα πάνε χιλιάδες να ψηφίσουν αλλά να... έχουν αποφασιστεί όλα αυτά από την μερο... ημερομηνία γέννησης τι κάναν πάνω τ' άστρα που ήταν η σελήνη εκείνη την ώρα τι, τι έκανε το, το, το τάδε αστέρι, χιλιόμετρα, χιλιάδες μέτρα μακριά Ε, όλα αυτά είναι προκαθορισμένα. Οπότε να σταματήσει από τώρα ο Ανδρουλάκη, αφού θα βγει ο Γερουλάνο ή ο Δούκα. Θα ήταν μια ωραία ιδέα, γιατί ακούσαμε και χτε τον Γιώργο Παπανδρέου στην τελετή που έγινε στο Ζάπη για τα 50χρονα του Πασόκ, να βγει και ο Γιώργο Παπανδρέου. Του ήλιου λαχταράω το χρυσάφι μέσα στο μαύρο χάο ναυαγό. Δώστε φτερά για να πλωθώ στα ύψη και ανοίγτε τα παράθυρα στο φω. Συντρόφισε και σύντροφοι, το Πασόκ έδωσε στο λαό. Fterá Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado pro rolê da grama Eu já tava brisado, disse hoje Poja era Vamos pegar as novinhas E pra rolê da misera. Que afto cani to Pazok, I maj E mais tô chorisfterá Choris patera Patera A ta nea Σας Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόχ έδωσες στο λαό κυρίω κλαγκανάρια και ματζαφλάρια Και φτερά, αλλά και τα κλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια που όλα αυτά ταιριάζουν Να ακούσουμε και για τον Κυριάκο Μητσοτάκι μα τον έχουμε ξεχάσει με τούτα και μετά Τι ακριβώς θα συμβεί πάλι από τον αναλυτή Κώστα Λεφάκι; Ο κύριο Μητσοτάκη είναι ένα άνθρωπο που είναι, ε, θα σα πω στην αστρολογία, προέλο που με ρωτάτε εδώ για οροσκόπου, σημαντικό ρόλο παίζει ένα ουράνιο σώμα που λέγεται φεγγάρι, σελήνη, Στο χάρτη του καθενό από εμά, από εκεί κρίνεται κληρονομικότητα, ε, το η κληρονομικότητα, το νοσοποιητικό, η αντοχή, η τύχη και η διάρκεια. Μάλιστα. Λοιπόν, Άρα ο κύριο, κύριο έχει Μητσοτάκη έχει μια πολύ καλή σελήνη στον Ταύρο, κάτι που δεν έχουν οι άλλοι, και, <laughs> και αυτό δείχνει, σύνυχτη που είναι, παρόλο τον χρόνο που διασχίζει το ζώδιό του και θα συνεχίζει να δέχεται πιέσει και δοκιμασίες έχει εντοχή γιατί έχει και τακτική ενώ ο κ. Κασελάκης που είναι κρυός και είναι μία εικοσαετία μετά έχει τη σελήνη στο Λέοντα η οποία είναι μια δεσποτική ιδιοσυγκρασία και συμπεριφορά έχει ισχυρή υποστήριξη αλλά είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε Ατυχίε και σε διασπάσει ακόμα και στην πολιτική. Αν παραμείνει στη θέση του Εγώ δεν το βλέπω. Τώρα τι πάθαμε. Το βλέπω. Όχι, δηλαδή oh, δεν oh. φεύγει, αλλά γίνεται μία σύγχυση και επειδή το κόμμα ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου, yeah. ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι ζυγός Που είναι ο κ. Μητσοτάκη, παίζει και αυτό το ρόλο. Ο Μητσοτάκη ζυγό είναι. Όχι, η Νέα ναι. Δημοκρατία που είναι ναι. ο κ. Μητσοτάκη είναι ζυγό. Η Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκη είναι ηχθή. Έχει εντοχή γιατί έχει και τακτική. Δεν καταλαβαίνει ο Κούτρα. Χριστό δεν έχει καταλάβει αυτά που του λέει. Το ζώδιο, το, το κόμμα είναι ζυγό. Ο αρχηγό και πρωθυπουργό μα είναι ηχθή. Αλλά υπάρχουν κάτι σελίνε και κάτι διάφορα. Είναι επιστήμη, δεν χρειάζεται λαό. Ένας αστρολόγος μπορεί να τα όλα αυτά. Χρειάζεται όμως ο ηγέτης που είναι ιχθύς και του πάνε όλα πάρα πολύ καλά γιατί έχει να μας δώσει. Και ε, η πολιτεία προχωρά σε ένα ακόμα συμπληρωματικό μέτρο. Θα διαθέσει δωρεάν Γκλαγκανάρια και Ματζαφλάρια σε κάθε ενήλικο, πριν από τα Χριστούγεννα. <Καισθυνάρια> Σε μερικά προϊόντα μπορεί Αλλά γενικώ τη διατροφή Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά Αυτά τα πάρα πολύ ωραία Ο Κυριακό Μπιτζοτάκη θα παρέχει πλούσιο πάροχα και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι να είστε σίγουροι. Τα λένε τα άστρα γι' αυτό. 2,11, 10, 80, 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πέσαμε έξω χρονικά με όλα αυτά. Τα γκλεγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο λαού. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Γιορτάζεται σήμερα, βλέπω! Επίσης. Αναγώνα για μια ελατταρετερί σοσιαλιστική. Συντράφισες και σύντραφι. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Για πες γιορτάζουμε, ναι, εσύ δεν γιορτάζει! Εγώ ποτέ! Στην του Σεπτέμβρη δεν έχω ψηφίσει ουδέποτε στη ζωή μου, Πασόκ! Όλοι ούτε γιορτάζουμε βαθιά μέσα μα και α μην το ξέρουμε. Όχι και ούτε έχω πανηγυρίσει ποτέ. Ούτε σε μια καρότσα στο χωριό το 93 ούτε που ξαναβγήκε. Καρότσα στο χωριό, όχι, όχι. Ούτε ποτέ. το 85 Όχι. Το 81 στο καλό? Έμουνα μικρή. Μικρή με τι μαλακίε. Ήταν ένα πολύ ωραίο και πλήρε εφαίρο μα, παπάτζα. Θέλω να σα μέσα του καρδιά μου. Το Πασόκ! Σαν εκπομπή, να ξέρει, το έχουμε όχι απλά σπουδάσει, το έχουμε μελετήσει σε βάθο. Έχετε κάνει διατριβή. Διατριβή στο Πασόκ χρόνια. Εγώ, για να καταλάβει, όταν ξεκίνησα το 2003 στην εκπομπή, ξεκίνησα επισημήτη. Έχω βαφτιστεί Έχει. με το Πασόκ. Ναι. Μεταφορικά εννοώ, επαγγελματικά κατάλαβε. Έχει ψηφίσει ποτέ στο Πασόκ. Δυστυχώ όχι. Oh. Δεν ήμουν άξιο να ψηφίσω Πασόκ. Δεν ήσουν άξιο. Σε αντίθεση yeah. με το θύμιο που υπήρξε άξιο στο παρελθόν. Καλέ, ναι, το Να το ξέρει, εντάξει. Για πε. Πάντω, μου κάνει εντύπωση που ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι έστω στην πρώτη περίοδο τη διακυβέρνηση του Ανδρέα δεν εξαπάτησε το λαό. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Ναι, αυτό ισχύει. ισχύει. Απλά Καθώς... ανέβασε τον πύχη ψηλά και οποιοδήποτε μετά από αυτόν δεν μπορούσε να το φτάσει στην παπάντζα. Οπότε φαινόταν λίγο και ευτελίστηκε ο θεσμό. Έκανε και αυτό το φίλο την προσπάθεια ο Τσίπρα. Να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Έκανε, <Ρε> αλλά εκεί που κατούρισε ο Ανδρέα. Giri, te Okay. Ναι μπορεί Τι κάνετε, πώ θα περάσατε. συμπαθητικά, δεν προλάβαμε που να ξεκουραστεί τώρα. Γιατί χρειάζεται να ικανό διάστημα για να ξεκουραστείσει. Εντάξει Αποστόλη μου. Έξι εβδομάδε λείπατε. 8, 8, 8. 8. Δεν είναι λίγο Δεν ξεκουράσει 8 εβδομάδες. τι πρώτε τρει ακόμα κουρασμένου και έχει την πίεση τη Αθήνα. λίγο να πας για ένα λίγο Λίγο να τις Μετά 15 Ναι. Δεν θα κάνει μια γενική το σπίτι όταν πα. Δεν θα κάνει και μια όταν αφέβει για να το βρει καθαρό όταν θα γυρίσει που δεν θα είναι. Σωστά. Τι, αυτό είναι ξεκούραση. Χαίρεστο, καλύτερα να μην έχει χωριό. Ναι, σωστά. Ε, τώρα θα περιμένει μέχρι τα Χριστούγεννα για να. Τώρα. Θα... τώρα και εκεί τι είναι, σιγά-σιγά δύο εβδομάδε. Σαν τα σχολεία γίνονται κι εσύ. Καλή αρχή να έχετε. <laughs> δεν θέλω να μη ζεριάζω, δεν θέλω. Ε, εντάξει, καλά ναι, Καλή αρχή να έχετε και ό,τι καλύτερο σα είναι για Καλησπέρα, καλή σεζόν! Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, αυτό αυτοδιαφημίζεται ότι συμμετέχει στην καλλιτεχνική ομάδα για το Μήκυο. Ω τι δηλαδή? Να σου να σου πούσε καλλιτέχνη, το καταλαβαίνω. Αυτό τι είναι. Ω κειμενογράφο. Κειμενογράφο τι, τριμποφίλιου. Τι γράφει δηλαδή. Ε, αν δει την παράσταση, θα καταλάβει τι γράφει. Τα ε, κείμενα ε, που θα υποθούν ε, στην παράσταση, που θα Αυτό μόνο είναι λίγο πολύ αυτό Άστον αυτόν. Άμπορικο μπεξάρα. Προσπαθεί να σου πάρει τη δόξα. Μιχάλη η λίγο Θέλω να σου πω μια και είναι η μέρα γιορτής ένα λόγο που θα έπρεπε να γιορτάζουμε σήμερα ως χώρα γιατί η Ελλάδα κατετάγει η σε παγκόσμιο επίπεδο σε μετανάστες προς το εξωτερικό. το 2023 έφυγαν από την Ελλάδα μετανάστες προς το εξωτερικό 159.000 άνθρωποι. Και αυτό μας κατατάσσει στην ενδέκατη θέση. Οκ. Okay. η ανάπτυξη. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία βρήνου και ο brain drain γιατί... Τη... Καλά Είχε... μπορεί να έφυγα και Τώρα δεν ξέρεις. Να μην γουστάριζαν. Να βρήκαν να όλοι έξω. Α ναι 150.000. Δεν φταίει χώρα δεν Ερωτική καλά. Ερωτικοί μετανάστες. Ε το αποκλείω να. Α το αποκλείω. Ε είσαι ξινιόλα. Σε μερικά προϊόντα μπορεί Αλλά γενικώ στη διατροφή Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα Και στη λαϊκή που πηγαίνω Και μου λένε ένα κιλό μήλα Ένα ευρώ Παθαίνω σοκ Και τους αφήνω και ένα και δύο Και μερικές φορές και τρία Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά Πάρτα να μη χρωστάω, ηλίθια Διαφώνουμε με το χαρακτηρισμό ηλίθεια Και με το πάρτα και να μη χρωστάω. Ε, μια κυρία, μια συμπολίτης μας βρέθηκε ένας συνανθρωπός μας να ντρέπεται που είναι τόσο φτηνά τα πράγματα και να νιώθει άσχημα και να αφήνει περισσότερα λεφτά από αυτά που Γράφει το ταμπελάκι πάνω εκεί του σούπερ μάρκετ. Όλοι οι άλλοι πάτε μίζεροι, ασυνείδητοι, διαμαρτύρεστε. Γκρινιάζεται που πάλι ανέβηκε η τιμή. Δεν σα φτάνουν έξω από τα σούπερ μάρκετ, γίνεται σφαγή. Μέσα γίνεται επίση σφαγή. Δηλώνεται όταν είναι τα κάμερα τα χειρότερα. Και βρήθηκε μία εδώ από την Αλεξανδρούπολη, η οποία λέει ότι ντρέπεται για τι χαμηλέ τιμέ, τι ξε, ξεφτυλισμένε τιμέ που έχουν τα προϊόντα και δίνει παραπάνω χρήματα. Παράδειγμα. Είναι η συγκεκριμένη κυρία, ανοίγει δρόμου σκέψεις, αντίληψη, είναι μια στάση ζωή και Όλοι εσεί δεν είσαστε. Είστε μίζεροι και θα παραμείνετε τέτοιοι. Ενώ αυτή η κυρία είδε τη χαρά, στη φωνή, μαντανακλάτε όλο αυτό, φαίνεται. Νιώθει περήφανη και έχει ήσυχη τη συνείδηση, κοιμάται μια χαρά. Και χωρί λεφτά, γιατί τα έχει δώσει επί τρία τα βράδια, όλη μέρα δηλαδή, στι λαϊκές και στα υπόλοιπα. Ο Άδωνη δεν ξέρουμε με τη συνείδηση κοιμάται. Τον πολλομούν όμω τα συμφέροντα. Εδώ βγει η κυρία και με είπε υπουργό διάλυσης υγείας Μαι. Προσέξτε Έχω ένα κανάλι το Αμέγκα και τον κύριο Μαλέλη το φίλο μου mm -hmm. Που παίζει κάθε μέρα μία ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων η διάλυση του εσύ Και δεν τολμά να με καλέσει να το απαντήσω κατά Και Δεν μέσα. με καλούν Μάλιστα Στο τέλος θα πάω στο ΕΣΟΡΟΥ. Θα... Κοιτάξτε, δεν Στο τέλος, αυτή. <στο <στο τέλος> το έχω αποφασίσει. Μάλιστα. Θα, θα εφαρμόσω το νόμο, <σταξιέσεις>. θα πάω στο ΕΣΟΡΟΥ, <σταξιέσαι> θα ζητήσω να παρέμω στο δελτίο του και θα πούμε εντολή του ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λέω, έχω ένα κανάλι που παίζει μία ώρα την ημέρα για ρίξει ο με τον κύριο Μαρνάκη αυτό το πράγμα. ωραία. Δεν να μιλήσω. να ότι εδώ γίνεται Γίνεται προπαγάνδα και πρέπει να το ξέρουν ο Δημοκράτη και δεν αφήνουν τον Άδων να μιλήσει και θα διαμαρτυρηθεί και θα κάνει τα δέοντα, θα πάει στο Σουρού για να καταφέρει να πάει να μιλήσει, να πει ότι η υγεία δεν διαλύεται. Αυτό είναι το θέμα. Περνάει κάποιο έξω από νοσοκομείο, όχι μέσα, δεν πάει στα εξωτερικά ιατρικά, δεν πάει στου ορόφου, στους θαλάμους. απ' έξω μόνο μπορεί να καταλάβει ότι είναι όλα. Και βεβαίω στα περιφερειακά κέντρα υγεία, τώρα και με τουρίστε, ειδικά Κυριακή που δεν λειτουργεί τίποτα, αλλά θα θέλει όλα αυτά να τα υπερασπιστεί και να βγει δημοσίως να μιλήσει, γιατί τον έχουν φημώσει. Δεν ακούγεται η φωνή του πουθενά. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό το έργο, έχει να ενδιαφέρον. Χθε έγινε η γιορτή στο Ζάπιο για τα 50 χρόνια, τα γενέθλια, 50 χρόνια του Πασόκ, εκεί μίλησαν όλοι οι πρώην, πρώτος ο Σιμήτης. Σήμερα περισσότερο από ποτέ. Ο προοδευτικός κόσμος ζητάει απαντήσεις και κυρίως μια διέξοδο για να μπορέσει να ελπίσει ξανά. Το πασόκ εργάζεται γι' αυτό. Πο, πο, πο, Αλλά οφείλει να προταγωνιστεί στις εξελίξεις αυτές προσφέροντας το όραμα και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Αυτά λέει ο Κώστα Σιμίτη. Κρατάμε ότι δουλεύει. δουλεύει το Πασόκ, εργάζεται και πρέπει. Ε, λόγια του αέρα είναι όλα αυτά. Η προοδευτική κατεύθυνση, ο ότι τα λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία τα λέει αυτά. Και ξέρουμε πόσο προοδευτική είναι αυτή όταν έρχεται η ώρα να εφαρμοστούν στην πράξη. Αμέσω μετά μπήκε, ανέβηκε στο βήμα τη χθεσινή γιορτή, ο Επαναστάτη. Ήρθε φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, και πάλι η ώρα. Η δεξιά αδυνατεί, παραπέει χάνοντας ευκαιρίες, παταλώντας πόρους. Η ιστορία καλεί Εμπρός. και προκαλεί ξανά τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ να αναμετρηθούν μαζί τη. Δυνάμεις προοδευτικές εντός και εκτός του κόμματός μας σε μια νέα επαναστατική απελευθερωτική διαδικασία. Το νούμερο ένα όνομα φέρνει την άνοιξη στη τουαλέτα σα. Αρωματίζει, φρεσκάρει και απολυμένει με πλούσιο άρωμα που διαρκεί. Σε μια νέα γερτήρια διαδικασία ειρηνική, πράσινης επανάστασης ενότητας δυναμικής ανοίγοντας προοπτικές για τις προοδευτικές δυνάμεις της Ελλάδας. Ανάσαμε. Τώρα και με εντελλακτικό για μεγαλύτερη οικονομία. Μια ανάσα. Μια επαναστατική ανάσα. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορούσε να κινηθεί σε mainstream ρυθμού. Μίλησε για την επανάσταση που πρέπει να γίνει και μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την κάνει μαζί με τι προοδευτικέ δυνάμει για μια προοδευτική λύση. Ο ίδιο ως προοδευτικό μα έφερε το ΔΝΤ, μα έφερε το πρώτο μνημόνιο γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ τότε και να είστε σίγουροι πάλι σε 5-6 χρόνια θα μπορεί να γίνει αλλιώ. Και όποιο είναι τότε στην κυβέρνηση, είναι είτε δεξιό προοδευτικό είτε αριστερό προοδευτικό είτε σοσιαλιστή πράσινο. Ένα επαναστάτη προοδευτικό, όλοι αυτοί θα κάνουν τα ίδια ακριβώ. Θα φέρουν τα ίδια μέτρα και ποια είναι αυτά τα μέτρα. Πάντα τα παίρνουμε από του πολλού. Ποτέ από του λίγου. Παίρνουμε πάντα από του πολλού όταν είναι στα κρίσιμα. Όταν δεν είμαστε στα κρίσιμα, πετάμε ψίχουλα στου πολλού και δίνουμε πακτολό στου λίγου. Κλασικά δηλαδή. Εικονογραφημένα. Όλα αυτά ο Βενιζέλο, που είναι και πιο ποιητή, πιο διανοούμενο, καθηγητή άλλωστε, τα παρομοίωσε με ραψωδίε γράφτηκαν κατά τον τρόπο αυτό οι τρεις ραψοδίε του πασοκικού έπους η πρώτη ραψοδία του κεκτημένου της μεταπολίτευσης με τον Ανδρέα Παπανδρέου. η δεύτερη ραψοδία του εξυγχρονισμού με τον Κώστα Σιμίτη η τρίτη ραψοδία της εθνικά και ιστορικά υπεύθυνης διαχείρισης της κρίσης την μοιραστήκαμε με τον Γιώργο Μπράβο. είναι η τρίτη ραψοδία των δύσκολων αποφάσεων του δημοκρατικού πολιτικού και προσωπικού κόστους, των υπαρξιακών διλημάτων του πολιτικού προσωπικού, που έδειξε το μεγαλείο Μπράβο. και τα διλήμματα της αντιπροσώπευσης. Καλά, κόψαν μισθούς και συντάξεις. Όλα αυτά τα λέει με αυτό τον τρόπο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γιατί μοιραστήκαν με τον Γιώργο όλο αυτό την τρίτη ραψοδία, Που ήταν και η καλύτερη, η τρίτη ήταν η καλύτερη πραγματικά, τη μοιραστήκαμε με τον Γιώργο και Καμαρώνει και τι ωραία που τα διατυπώνει και για μεγαλείο του πολιτικού και η αντιπροσώπευση και διάφορα άλλα τέτοια για να μην μπει. Ο ίδιο την είχε βάλει το έτη που μετά έμεινε ω ένφια ο φόρο που έχει μείνει και λέγανε ότι θα είναι προσωρινό όλο αυτό και όλα τα άλλα που κάνανε ήταν προσωρινά και τα λοιπά και τα λοιπά. Χθε λοιπόν που ήταν τα 50 χρόνια του Πασό και εμεί εδώ κάναμε μια αναφύρωμα όλο, όλο το πρώτο μέρο, περίπου μισή ώρα. Και λέγαμε, θυμηθήκαμε παπατζίδικες δηλώσεις των ηγετών, αλλά θυμηθήκαμε και την κατανάλωση που έκανε ο λαός των παπατζίδικων δηλώσεων και τη μανία, λέγαμε χθε, την τάση που έχει ο λαός, πάντα να, και την αγωνία να καταναλώσει παπάντζες. Και μια ακροάτρια μας έστειλε στο Μελ, θυμήθηκε μια συνομιλία του Αποστόλη, παλιότερη, ε, από το 13 είναι αυτή η συνομιλία, με άλλη ακροάτρια, μια πασόκα απογοητευμένη, ακόμη τότε και το 2013 με το Πασόκ είναι μια Πασόκα ε, μιλάει με τον Αποστόλη είναι από την Αιτώλα Καρνανία. θα ακούσουμε όλο αυτό το τηλεφώνημα είναι παλιό, μεν μας το θύμισε η Ακροάτρια, η Φρόσο, δε αλλά κολλάει πάρα πολύ καλά στην γιορτή που κάναμε χτες και σήμερα για το Πασόκ και με αυτό σας αποχαιρετούμε, κολλάμε διαφημίσεις Αμέσως μετά και ο Γιώργος Πιέρος του μαγκαζίνο Γεια σας Γεια σα, μπορεί να μιλήσω με, με την Ελληνοφρένια. Εδώ η Ελληνοφρένια είμαι. Να, μπορώ να σα μιλήσω. Μ, γιατί να μην μπορείτε. Λοιπόν, σας, σας... Άλλοι λογοκριτές δεν είμαστε εμεί. Δούλεψα στο έλεγα 33 χρόνια. Πω? Ντράπηκα για τη φόφη γεννηματά σήμερα. Όταν ο, ο πατέρα τη έκανε το εθνικό σύστημα υγεία, το τήρησε. Θα σα πω γιατί είμαι από το 81 Α, πα, πα, πα, κυρία Α, μου, θα κολλήσω τίποτα. <laughs> από το τηλέφωνο περνάνε αυτά. Δεν αξίζει να κόρη του γεννηματά. Γεια σα. Ναι. Ναι, θα συνεχίσω. Είμαι η ίδια κυρία. Και γιατί μου το κλείσατε, Αχ, λάθο. sorry, sorry, γιατί σε παρακούδοσαι, Νέκια. Καλέ, I beg your pardon. Τα που λέω, Βενιζέλο, σήμερα να πάει να γράψει γα... το χοντρόκολο. Αντάξει. Γιατί... Καλά, κάντε και 100... συναντήρετε, θα το μεταφέρω. Εκατό 100 άτομα που ασχολούνται δεν μπάζει σε κανένα. Αυτά είναι με στα κόλπα και τελείω. Θε να σου δώσω και το όνομά μου. Εγώ θέλω, εσύ δεν Αγγελία. Θα στοχοποιηθεί μόνη σου, άστο. Ναι. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Άντε πάλι αυτή τη δουλειά, τι θα γίνει. Πολίτε, εγώ του ψήφιζα. Το ξέρον, εσύ τους τι μην ξέρω ότι εσύ του ψήφιζε. Μην ξαναμπες τηλέφωνο, θα σε αναγνωρίσω στο δρόμο. Στα νέα παιδιά απολογούμε γιατί ντρέπομαι. Βάλει το κεφάλι στην άμμο και παράτα μα. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Θα πολεμήσω. Με τη βρωμοπασόκα που πλέξαμε σήμερα. Τι θε, κιρά μου, δεν θέλω να σε ακούω, γυρίναν τάντερα. Ψήφιζα <Τι> από το 81. Καλά έκανε. Κόψα και τα δυο τα χέρια σαν τελειώνουμε. Εί Είναι πιστόριο στο χεριό. Άσε μα. Ήρξανε, αλλά ούτε νέα δημοκρατία, δεν ψηφίζω Δε με νοιάζει, κόψε το λαρρίκι σου Παρά τα με, γεια! Βρόμο Πασόκα, φύγε από εδώ! Ναι, ναι. Σα πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν με βγάλατε κύριε Τόλη. Ποιο είναι η Πασόκα, είσαι πάλι. Είμαι η Σαρτογέννια Βαγγελνία, που σα είπα, από τα ροκαρδένια, η Πασόκτζου. Φύγε διάολε, φύγε διάολε, από την εκπομπή δεν μπορώ ο... να σα ακούω, ο. φύγε. Ντρέπομαι, γιατί φόβη γεννηματά μου. Εγώ ντρέπομαι που σα ακούω, μην με ακού κανένα άνθρωπο απ' έξω γυναιροζύλη, φύγε διάολο, μην ξαναπάρει τηλέφωνο, είσαι Πασόκα. Ακούζη! Δεν έχουμε να πούμε, να πούμε τίποτα. Είναι, φύγε. Ο... 19, φύγε. Φύγε σατανά, έπαρα. Παρακαλώ, μην μου το κάνει. Απ' του κλέφτε. Ποιου κλέφτε, παιδί μου, φύγει από εδώ. Πηγαίνει να νάψει τα καζάνια σου. Φύγει από εδώ. Τι πε. Όσοι το αποδόλε. Δεν είμαι ούτε γαϊδούρ, ούτε τίποτα να μου πει σου. Είσαι πασόκ, δεν είσαι. Όχι τώρα, να παραδείγματο. Όχι επειδή είσαι παλιά, το μη ισόθηκε. Όχι, ακούσαμε, Αποστόλη. Αντάξει, τι έγινε τώρα. Ακούσαμε, γιατί εγώ ήμουν στο Έλληνα 33 χρόνια και άκουσα το γεννηματά όταν έκανε το σύστημα υγεία και σήμερα ντρέπομαι για την κόρη του. Ωραία, μη δική σου. Όλοι είναι... οι και... υπόλοιποι τη. Πάσε με τώρα. Από γιατί πρέπει να απολογιστεί τα νέα παιδιά και γύρισε. Ειδικά... Ωρε παιδάκι, παιδάκι, μου παιδιά. τώρα θα απολογιστεί τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά σου έχουν καταδικάσει. Όχι, άκουσα. μα. Την ακούσω, έχουν πάρει το μάρμαρο ήδη στο χτίζουνε το σπιτάκι γύρω, γύρω γύρω σου και σου εύχονται. Πήγαινε. Οι μητέρε πρέπει να σταματήσουν να μα λένε ψέμα. Το ο σου έχει φυτευτεί χρόνια, είναι έτοιμο. Άσε με. Ναι. Έλα, αποστόλη μου. Ποιο είναι? Η είμαι, κύριε. Τι είναι πάλι η ίδια, τι είναι, φύγετε. Όχι, άκουσε με. Γιατί? Ντρέπομαι. Ε, και εγώ. Α, για μας που τους την ψυχή. Αφού ντρέπεσαι τόσο πολύ, μια τριχιά <σχυ> δεν υπάρχει στο <σχυ> σπίτι. <σχυ> Σήμερα πήρα να απολογηθώ απέναντι στα νέα παιδιά που Σήμερα έχουν... θα απολογηθεί τα νέα παιδιά. <σχυ> Απολογήσει το φωτιστικό με την τριχιά. Θα σε καταλάβουν όλοι, θα βγει η ροήδα. Κάντο! <σχυ> <Εμένα σχυ> με παίρνει τηλέφωνο. Θα γονιστώ. Θα, θα, θα γονιστώ και θα Στι... Τι σα κάνει όλου θα... μετά το Πασόκ να γίνετε αγωνιστές δεν μπορώ να καταλάβω. Πέραντι στο συνταξιού. Είστε εσεί και ο Ανδρουλάκη. Αυτή η ενοχή που σα δημιουργεί η μαλακία του παρελθόντος δεν μπορώ να την καταλάβω. Ζητάω συγγνώμη συγχρονά... στις... να το. Α, να αφού ζητά συγγνώμη, συγχωρεμένη. Και θα έρθουμε και 40 μέρε να σε δούμε. Να σε καλά. Θα με ευλογήσει ο θρός. Θα σε ευλογήσει μια ευλογία που θα σου ρίξει. Μην γιατί... τρομάξει με... αν η ευλογία Πώς... είναι σε μορφή ροχάλα. Δεν θα με ευλογήσει γιατί έκανα μεγάλο κακό Ναι, ναι, ναι, ευλογημένη θα είσαι. Αλλά θα έχει μπροστά και να σκύψε. Αλλά αυτό το βλαμμένο, εγώ σαμπαζοξού σα λέω και πού ψηφίζω. Φυτίες Ετολακαρδανίας. Αυτό το βλαμμένο για μένα κατέσταση... Ποιο είναι το βλαμμένο. Oh! Πράτης. Που το ψήφισε. Δεν μα παρατάζει, λέω εγώ. Και ντρέπομαι, λυπάμαι. Άμα δεν ξέρει τον κόμπο, είμαι ναύτη. Έλα να σου πω εγώ να σκόνω μια καντιλίτσα, να δέσει καλά να ο να πάει στο διάστημα τη ακύρια να ισχάσω κι εγώ. Θα πάει να γράψει το κολλό, παιδό, το δόσαυρό. Με τώρα το θυμήθηκε. Ενώ είναι ένα ηλίθιο και μισό, όπω όλοι του. Εντάξει. Είναι δημοκράτε και πασοξίδε. Να σου Άχι. πω, σαφήνω, θα το πούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώ. Θα με ξαναπάρει, ξέρω δεν την κλειτώνω σήμερα. Ήτανε γραφτό σήμερα Ήτανε να πάθω αυτό με την βρόμπα σόκα. Πλάσε με να πάω κι εγώ στη δουλιά μου να κάνω, φύγε Παρακαλώ, για όλη. Πνίγηκα την άλλη φορά με το χημικά. Δεν πήγε καλά όμω το ότι πνίγηκε την άλλη φορά. Να ξαναπά να γίνει η δουλειά, δεν έγινε. Γιατί αν πνιγόστα, δεν θα με έπαιρνε 10 τηλέφωνα η σήμερα. Ανησυχία, πόσο υπήρξα. Ξέρω, ηλίθια. το λέω από την αρχή, το πίρξα. ξέρω. Εμένα, άσε με. Του κλέφτε, καμπά, ρε. Την ηλικιότητά σου, γιατί είναι ακούω πε μου. Καμάρανα, ηλίθια που ήμουν δίπλα στο Τζοχαντζόπουλο και στο κακάκι του. Γιατί δεν είσαι και τώρα δίπλα στο Τζοχαντζόπουλο, γιατί ένα τηλέφωνο τη μέρα επιτρέπεται. 1. Γιατί δεν τυρά. είσαι εκεί. Πήραμε! Να σε καλά λέω, να σε καλά.